η πολιτεία θα διαθέσει δωρεάν αρχίδιον σε κάθε ενήλικο. Αρχίδιον γιατί αυτοί είμαστε. Φίλες και φίλοι Πρέπει να σας πω ότι είμαι και ο ίδιος αρχίδιον της ελληνικής κοινωνίας. <σμουλίου> Σαν <είναι> όλους μας. <σμουλίου> Τι ακούμε? <σμουλίου> ακούμε το αλήθειες. <σμουλίου> ακούμε αλήθειε. Σκατόστοπο ζωή, ο γραμματέα. Σκατόστοπο. Ναι, δεν, ε, είπε ό,τι έλεγε ο Αριστοφάνη στου όρνηθε. Δεν είπε κάτι διαφορετικό. Α. Ε, θα, δεν καμαρώνουμε που έχουμε καταγωγή από του αρχαίου. καμαρώνουμε, θα, θα καμαρώνουμε για όλα. Ό,τι μα έχουν ε, αφήσει. Όχι μόνο για Μα έχουν αφήσει. απεριόριστη ναι, και μπλόχερη. Έτσι λοιπόν, θα καμαρώνουμε και για τα αρχίδια που έχει αφήσει ο Αριστοφάνη. Ναι τα έσκαψε ο Μπακογιάννη και τα βρήκε. Όχι, μια πόλη. Όχι, μιλά για το εκλογικό αποτέλεσμα. Που πήρε ο Μπακογιάννη. Όχι, είναι ο Κουτσούμπα. Ο γραμματέα του Κούκου, στην Βουλή, μιλώντα για τα σκάνδαλα, την μπόχα, όλη αυτή την πολύ ωραία του ΟΠΕ Τον πέτρα, των Αρίστων που δεν ξέρουν τίποτα και κοίτα τι λεπτομέρειε. δεν και τα λοιπά. Ξαφνικά 41. Ξαφνικά η κρίκη μπλε. Θα τα αναλύσουμε στην πορεία Α, έχουμε Εκεί ανάλυση. λοιπόν έχουμε βέβαια. Και δεν και μονοπολίας με πούμε το αρχαίο Ο, ο... Να, Όχι. Μπήκε και ο Κοκτσούμπας μέσα στα Μπήκε αρχαία Μπήκε και ο Κοκτσούμπας Αριστοφάνη Και είπε όλη τη φράση Αλλά και για να θυμηθούμε τον αρχαίο Αριστοφάνη στις Όρνηθες πα στις λαχών αρχίδιων ή τα βούλετε αρπάσετι Δηλαδή στα νεοελληνικά Μόλις κάποιος πάρει την παραμικρή εξουσία Αμέσως μετά αυτό που επιδιώκει είναι να αρπάξει, να βουτήξει κάτι Και εσείς αρπάξατε ήδη πολλά Χαίρετε <Τι> Φελάκια, πέραξε το μικρόφωνο κάτω Όχι Όχι αλλά Το είπε και στα αρχαία να το πιάσουν όλοι Αν το αρχίδη είναι η εξουσία Ναι η μικρή Η απλή, η εύκολη, η πρώτη Πώς να το ναι Είναι κάτι μικρό, δεν είναι η κανονική εξουσία Ναι κατάλα το πρώτο Ναι είχε βάλει στους όρδιτες ο αριστοφάνης Αυτό ότι λίγο να κουμπήσεις την εξουσία αμέσω αρπάζεις Mm. Οπότε το έπαλε εδώ και το είπε. Μια αλήθεια δηλαδή. δεν που είναι κουμπίσει δεν έχω κουμπήσει και λίγο. Oh, αν oh. θέλουμε να πούμε τώρα. <laughs> δηλαδή, τι, τι λίγο εδώ. <laughs> τι συζητάμε. Εδώ ε, ο ελληνικό λαό, γίνεται χαμός. <laughs> Εγώ νόμιζα αρχίζει <laughs> να μιλάει ο κουτσού. όπω λέγαμε παλιά που λέει καλέ μου Νίκο. Όχι, Έχει Πήγαμε στο παρελθόν πριν πει αυτό. που φτάσαμε. Ναι, τα μαρούλια Ε, πριν πει αυτό, το οποίο βεβαίω έγινε viral, γίνεται παιχνίδι, με μονομένα η λέξη, όλη η φράση κτλ. Σε έρθες πέρας τα λέμε. Ναι. ναι, όχι, ναι. <laughs> στην ελληνική αγωγή να πάει. <laughs> πριν πει αυτό, είχε πει και κάτι άλλο, το οποίο δεν το έχουν φωτίσει, Α. όπως ε, συμβαίνει με την φράση αυτή που λέμε, και έχει μια αξία. Γιατί μπορεί ο σοσιαλισμός, η κοινωνική ιδιοκτησία που λέμε εμείς, να διασφαλίσει τη λαϊκή ευημερία γιατί αλλάζει πλέον ριζικά ο σκοπός της παραγωγής. Γιατί η παραγωγή δεν θα σχεδιάζεται με γνώμονα το καπιταλιστικό κέρδος, αλλά με κριτήριο το σύνολο των αναγκών της κοινωνίας μας. Ανάγκες τις οποίες το σύστημα που εσείς υπηρετείτε δεν μπορεί να τις καλύψει ούτε στον αιώνα τον άπαντα. Κοιμηθείτε λοιπόν τον ύπνο του δικαίου για όλα αυτά, μέχρι η διαφθορά Η Σαπίλα να ξεχυλήσουν και να σα πνίξουν. Ωραία εικόνα αυτή, η τελευταία. <laughs> Πολύ ωραία εικόνα. Ευχή. Ναι. Ω κατάρα. κατάρα, ακούγεται, Εντάξει. αλλά ω ευχή το παίρνουμε εμεί. Σημασία έχει, αν θα ωφεληθούν περισσότεροι, είναι ευχή. Ναι. Όμω να το σκεφτεί. Ευχή. Κατάρα για του ίδιου που ε, θα το ακούσουμε τώρα. Ισχύει. Λοιπόν, οπότε ξεκινήσαμε με τον Δημητρικό Τσούπα με αυτό που είπα, είναι σάρικο έτσι κι αλλιώ. Και πάμε τώρα στον στο πυρήνα του ΟΠΕΚΠΕ. Ένα θέμα είναι του σκανδάλου. Είναι θέμα... ωραίο σκάνδαλο αυτό. Είναι Γιατί... οσμή από τα παλιά. Ναι. Από τι λαμμογέ τις παλιές που λες, τα είχαμε ξεχάσει κάπω αυτά. Είναι λίγο πασοκογενές. Είναι, έχει κάτι πασοκογενέ. Έχει κάτι Και ο χασάπη. Όλα, όλα αυτά. αυτά, αυτά σου κάνω ωραίο πασόκρι, παιδί μου Λίγο αρχές η μύτη. Και πιο πριν. και Early είναι αυτό το σκάνδαλο. φάση. καλό όλο αυτό. πάρα Ε, και έτσι βαφόντουσαν μπλε οι Κρήτε και τα. Και να τα καλιέ, <laughs> Και να τα ένα και να το άλλο. Και να οι γάμοι. Και, και, και να τα αντικριστά. Όλα αυτά όμω, αν τα ήξερε ο Κυριακό Μητσοδέλφο. Καλά, τι συζητάμε τώρα, αν τα ήξερε. Δεν θα είχε γίνει τίποτα. Τι, ε, τώρα, α, θα, άμα είναι να λέμε ταυτόχρονα, κλείστο. Όχι. Δεν περιγράφω άλλο. Τα αυτονόητα. Προφανώ αν ήξερε. Δεν και ήξερε και ο άνθρωπος, πιστεύεις Δεν αυτό. Ήξερε, Και επίση υπάρχει ατομική ευθύνη κάπου. Ναι, πιανού Αυτό που τα πήρε. Λέω, όχι, το Μιτσοτάκη <laughs> που δεν ήξερε. Είναι δυνατόν το Μιτσοτάκη που δεν ήξερε. Όμω. Αυτού που του ψήφισε. Ναι. Όμω. Και εγώ πιστεύω ότι δεν ήξερε. Ο Μιτσοτάκη. δεν μπορεί να, μπορεί να ξέρει ένα πρωθυπουργό τι γίνεται σε ένα υπουργείο. Καρχά δεν χρειάζεται να λες και εγώ πιστεύω ότι δεν χρειά, Είναι πλεονάσμα. Προφανώ είναι ο Κυριάκο Μιτσοτάκη, τον πιστεύουμε. Ωραία. Είναι δυνατόν ένα πρωθυπουργό να ξέρει τι κάνουν οι υπουργοί. Ω, oh, καλέ, το, να, ξέρει, να ξέρει το χαρτοφυλάκιο του κάθε υπουργού. Και επειδή ο ένας πουρβού. ήταν και μέσα στο Μαξίμου, εκεί μέσα τα πόδια του, πρέπει να τον ήξερε και τι κάνει που ήταν στο δίπλα γραφείο. καλά στο δίπλα γραφείο <σολεθεί> <αλλά σολεθεί> για, για, για, για τα τέμπυλες, αλλά τώρα για την Αγροτιά και για τα υπόλοιμα. Και για την Αγροτιά, ένας κάπου ήταν εκεί γύρω, πάλι μέσα στο Μαξίμου ήταν ένας. Τον έδιο ξέρω, ο, ο Βορύδης και τον πήρε ο Μητσοτάκης, ο κύριος Βόρας. Ο Βόρα Δεν ήξερε, το πιστεύουμε. Α κουράψουν το πίνατα έξω από την πόρτα και την κουρκότα για να πάει ο Μητσοτάκη εκεί. Γιατί ο πίνατ θα έχει πάρει επιδότηση, να ξέρει. Θα τον δηλώσει αν πρόβατα. Στη φάση που θα παίξει του χρόνου. <laughs> Σίγουρα ο Πίνατα τον έχουν δηλώσει ω χίλια πρόβατα. Ναι, ναι. ναι. Τσοπανόσκυλο είναι, μην το βλέπει έτσι. <laughs> Μα φαίνεται. Ο, εγώ πιστεύω ότι δεν ήξερε. Όμω ο ίδιο ο Κυριάκο Μητσοτάκη πριν τι εκλογέ του 2023 στο Λιάγκα mm. ένα πρωί είχε δώσει μια συνέντευξη και είχε πει τα εξή. Ο Πρωθυπουργό στην Ελλάδα, που δεν είναι ρε παιδί μου και η Ελβετία, δεν είναι, μια, δεν είναι η Ιαπωνία, μια πολύ προηγμένη χώρα, είναι καλή δουλειά, είναι μια δύσκολη δουλειά. Δηλαδή, γιατί κόπτεστε τόσο πολύ να ξαναβγείτε και να ξαναβγείτε, είναι καλή δουλειά του, είναι μια ευχάριστη, περνάτε καλά. Είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά, εξαιρετικά απαιτητική, αλλά σου δίνει μια τεράστια ικανοποίηση όταν μπορεί να. Πηγαίνει στα πράγματα μπροστά. Τώρα, άμα με ρωτά, είναι μια δουλειά η οποία έχει πολλέ, πάρα πολλέ δύσκολε στιγμέ. Είναι μια δουλειά η οποία απαιτεί, ακριβώ επειδή δεν είμαστε Ελβετία, να πρέπει να μπαίνει και ο Πρωθυπουργό στη μεγάλη λεπτομέρεια των θεμάτων. Και αυτό νομίζω ότι σε ένα επίπεδο είναι καλό, γιατί και οι υπουργοί μου γνωρίζουν ότι ξέρω πολύ καλά τα χαρτοφυλάκια του. Άρα, είναι δύσκολο να με κοροδέψουν ή να μου παρουσιάσουν μια εικόνα τη πραγματικότητα διαφορετική από αυτό το οποίο ε, πραγματικά συμβαίνει. Και οι υπουργοί μου γνωρίζουν ότι ξέρω πολύ καλά τα χαρτοφυλάκια τους, άρα είναι δύσκολο να με κοροδέψουν. Να μου παρουσιάσουν μια εικόνα της πραγματικότητας διαφορετική από αυτό το οποίο ε, πραγματικά συμβαίνει. Μποπα! Τι έχουμε εδώ? Τι γίνεται? Τι συνέβη? Τα ήξερε τα χαρτοφυλάκια αλλά δεν ήξερε στη δήλωση? Ποια δήλωση? Πού έκανα δεν ξέρω. Ναι. Όταν έκανε δήλωση δεν το ήξερε. Εγώ το ξέρω από το πρωί. <laughs> αλλά... Ναι, Λέμε αλλά τελικά τώρα. τα ήξερε τα... και δεν το κορυδεύουν τα... οι υπουργοί. Όχι, όχι. είναι γιατί τα ακριβώς... λεπουδάκια 101 και λεπού κτλ. ξέρει τα πάντα ο, ο πά. πρωθυπουργό τη χώρα. Μ' άρεσε αυτό. Γιατί εκτό από τα τσιμέντα στην κέφυρα στα χανιά, τελικά ήξερε σε κάθε υπουργείο τι γίνεται. Καλά, και για τα τσιμέντα υπάρχει λόγο που ήξερε πόσα <laughs> τσιμέντα μπαίνουν. <laughs> δηλαδή χρειάζονται 30, παραγγέλνουμε 50. Ναι, Αλλά μην τα φέρει τα 50, θα βρούμε. Αλλά αυτό λοιπόν με δήλωση του κυριακού Μητσοτάκης μας λέει ότι ξέρει κάθε χαρτοφυλάκιο και κανείς ο δεν μπορεί να τον κοροϊδέψει. Γατώνει. Γατώνει, έτσι, Μπράβο. έτσι, έτσι πρέπει να είναι. Να και ουπουργός. αναλαμβάνει και κάνει και την κολοδουλία. του. Λέει ο Λάγκα στον Πιέζη, του λέει: Είναι τι θε να την κάνεις? Και ευχαριστούμε. Δηλαδή αν δεν ήταν αυτό ο να κάνει αυτή τη Ποιο θα ήταν. Ποιο θα ήταν. Ποιος. Ποιος. Αυτός. Ε, ένα, ένα, 0, ένα. Ναι, Δεν θυμάμαι γιατί ποτέ αυτό. Ναι, έχει και η ισοφορία. Η ισοφάρηση. Μετά <laughs> πάει στα πέναλτ ή ανάλογα. Αμένει πρωτάθλημα εκεί περίπου. Η και η ισοπάλυση. Ναι, Ως ισοπάλυση. Καλό, Πέμπτη. <laughs> λοιπόν, εδώ ήξερε τα πάντα. Δεν μπορεί να τον κοροϊδέψει κανεί. Πολύ σωστό. Μπράβο στην Πρωθυπουργό, λοιπόν. Συνένοχο. Δεν είπε όμως, Είπε δεν μπορεί να με κοροϊδέψουν. Δεν είπε όμω. Δεν σημαίνει αυτό ότι εγώ δεν μπορώ να κοροϊδέψω τον κόσμο. Αυτό δεν το αυτό είπε. Δεν δεν με κοροϊδεύουν, εγώ κοροϊδεύω. Αν δεν ήξερε επίση. Αν δεν ήξερε, θα μπορούσε του βλέ Το συμπέθερη από τα τύρανα, έτσι ναι. λεγότανε. Ναι. Πού είχε Πού τον το εξή διάλογο. Λίγα κλέψανε αυτό και το κομμάτια σκύλα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Το παίζανε όλοι οι αγρότε και δηλώναν τα στρέμματα βέρτα. Και έτσι και τα μετρούσε αυτά τα στρέμματα, έφταναν ομό μα να είναι πιο μεγάλο από την Πελοπόνισσο. Α πια το σκάνδαλο με τα βουηδοί. Που δηλώνανε κι εγώ δεν ξέρω πόσα βόηδια ο καθένα. Κι έτσι και τα μέτρα και σε αυτά τα βόντια θα είχαμε πιο πολλά βόντια από την Ουλανδία ολόκληρη. Δηλώσαμε κι εμεί τέσσερι γελάδε Λίτσα Μόνο τέσσερι. Τι είχαμε? Πού να τι είχαμε καλέ του σαλόνι? Ναι, αλλά διλώσαμε; δηλώσαμε. Γεγόρε. Αλλά ήταν ψέμα. Εδώ άλλοι δηλώσανε σαράντα. Κίνο ο το του Λαλμπέρδα. δηλώσε 57 και ανάθεμα κι αν έχει είμαστε Και να κάνουμε αφού έδινε λεφτά η Ευρωπαϊκή Ένωση Να μην τα πάρουμε Παράτα μας Ρελίτσα, παράτα μας Αλλά τώρα που έχει ανάγκη το Λελαμπιερδα Αρνεί την ιδεολογία μας Και το κόμμα μας το θυμημένο. Δεν αρνούμε τίποτα Απλώς συνομιλώ στα πλαίσια της πολιτικής συνένεσης Έκατσε ο σενάριογράφο. Ήθελε ο ρέπα να πει κάτι. Απ' έξω, απ' έξω. Για να φτιάξουν σκηνή 1,5 λεπτού, πόσο είναι αυτό. Το ξέραν το θέμα. Προφανώ <laughs> το ξέραν <laughs> το θέμα. <laughs> το ξέραν αναλυτικά και το είχαν βάλει. Καλά, Λάσα. δεν χρειάζεται να το μάθουμε από το ρεπαν. Καλή το ξέραμε. Το θέμα και όλοι ξέρουμε πώ λειτουργεί το θέμα. Ναι. Εντάξει, το κρύψαμε επιμελώ από τον Κυριάκο όλοι. Όλο ο τόπο και τα λοιπά. Μια σκευωρία. Μια Δεν είναι ωραίο. Όλοι ξέρουμε και είναι τώρα ο χάχα και δεν ξέρω το κορυδεύσαμε. Είναι δίκαιο. Ναι, αλλά ήξερα από τι είπε. Α, ήξερα. Oh. Τέλος πάντων. Ναι. ναι. Ήξερα δεν γιατί είναι ωραία δεν αυτά. τον μπορεί να τον κοροϊδέψει ναι. κάποιος. Δεν έκανα όχι. χάπατο. <σσ> <σσ> τα βλέπε τα... Τώρα, τσί. Σε παρακαλώ. Μέχρι τώρα είχαμε το φραπέ και το χασάπι. Τι, μπήκε και άλλο ο Μανάβης. Μπήκε, όχι, όχι. Μανάβης, μάνα μου, Μανάβης. Ο Τάσος ο Κοιτάξτε τι γινόταν. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ σαν διοικητικό συμβούλιο έχει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου, όπου καταχωρούνται τα στοιχεία. Αυτό το σύστημα το έχει ιδιώτης. Εγώ τον έχω αγρατηρίσει ο Τάσος Ομερακλής. Αυτός, αυτός καθορίζει όλα τα αφημεί, τα 700.000 είναι υπάρθο, στην πρόσωπο, καταγραφή αυτό. της σώμης. Ο Τάσος Ομερακλής είναι υπαρκτό πρόσωπο. Είναι υπαρκτό και είναι και αυτός που είναι 22 χρόνια δίπλα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτός είναι ο ιδιώτης. Ιδιώτης. Τα κέντρα <laughs> υποδοχής δηλώσεων <laughs> Εγώ... με τον Τάσο τι σχέση έχουνε. Γιατί τα κέντρα υπο... υποδοχής την πλατηφόρμα που έχουν την ηλεκτρονική τα στέλνουν στον Τάσο. Πολύ εύκολα ο κύριος Τάσος μπορεί να σε υποδείξει χίλια στρέμματα στη Μαγνησία, δηλώνει χίλια στρέμματα τα οποία ο ιδιοκτήτης είναι στον Καναδά εσείς σαν ανθίπη πηγαίνετε κάνετε δήλωση ως δεστόν ο ΠΚΠ δεν θα σας ελέξει κανένας και θα διεκδικήσετε ένα οικονομικό <Κι> μέγεθος για τα επόμενα χρόνια στα χίλια στρέμματα είναι δυόμισι Και εγώ στον Τάσο τι πρέπει να δώσω Α, αυτή είναι μια ειδική συμφωνία κάτω από το τραπέζι Ο Τάσος, ο Μερακλής Δεν τον Τάσ Ή πιο σωστά. Τι έκανε με τα πρόβατα ο Τάσο και τον λένε μερακλή. ρακλή, Τα αυγάντιζε. Το κάνει ζάφτι το πρόβατο που λέμε. Τα 100 τα έκανε 500. Και γιατί είμαστε να έξω από αυτό. Με τον τρόπο που σκεφτόμαστε ότι κάνει ένα με στα ή στα χαρτιά. Γιατί είμαστε απ' έξω από όλο αυτό. Εδώ παίρνει όλη η Ελλάδα από ό,τι καταλαβαίνω. Μαθήνα, κατάλαβε. Μαθηναίοι εδώ πέρα. Μουσικά δεν καταλαβαίνω. Το ελληνικό να. Η άλλη πήγε στην πτέρυγα μάχες, να μην πάμε στο ελληνικό και πάμε στην πτέρυγα μάχη. Πόσο ε... είναι το ελληνικό, έχω εκεί γύρια, τι να κάνω. Γυναίκα αντιπροέδρου, στελέχου δηλαδή. Τι δεν θα ήταν είναι ελληνική, άσχετο θα ήταν. Δεν ξέρουν. Να τα... Και φαντάζομαι αυτή θα πήγε να συγκεντρώσει με το Μητσοτάκι, θα έλεγε σε γείτονε, σε φίλου, Ψηφίστε κύριε. Χτιά στο μικρόφωνο, μικρόφωνο. Και τώρα ο Κυριακό Μητσοτάκι. <laughs> Συνήθω αυτέ έχουν αυτό το. Τα 120 χιλιάρια το χρόνο. Ναι, αυτό έχουν. Και με αυτό το τρόπο έτσι βγαίνει η φωνία αυτή και η χαρά και η ζέση. τόση και η ζέση. Πάμε να ψηφίσουμε γιατί ο πρωθυπουργός μας Βάζει τάξη στην Ελλάδα Ναι και θα χάσουμε τα 120 το επόμενο χρόνο Ναι και πάρει και το αεροδρόμιο Και κάτω το φύτεψέ το με Και κάνει διάφορα ε, Όχι μόνο, έχει και ντομάτες Από απ τις τηλεφωνικές, όχι το αεροδρόμιο Α, Α μπορεί τέρα... και δεν ξέρω Καλά, έτσι κι ξατάτε, Βέβαια πολύ τσιμέντο για ντομάτα δεν θέλ, θέλει η θέλει Ενώ ελιές Η αλλιά δεν έχει ανάγκη. Τι δεν έχει ανάγκη. Μπορεί δεν να έχει ελιά. Πώ γιώνει τα δεν μπορεί να έχει δέντρα εκεί. Καλά ξέρει πώ η... γιώνεται ανάμεσα στα αεροπλάνα, ρε παιδί. Τι κάνει, ψελάλο μου, κάνει το αεροπλάνα. Μπορεί, μπορεί να έχει, είναι ο διάδρομο. Ναι. Ναι. Αριστερά-δεξιά ξέρει αν έχει ελιά. Δεν βάζουν ελιά. Δεν έχει, έχει δέντρα από εδώ και από εκεί. Γιατί <laughs> περνάει το πλάνο, δεν χρειάζεται να σε ραβδίζει κιόλα μετά. Θα ραντίζει, ο άλλο θα μαζεύει ελιά στο αεροπλάνο δίπλα. Στο 130. Καταρχά με το 130 ραντίζει πιο εύκολα. Δεν χρειάζεται να πα το ραντιστικό να πληρώνει κατοστάρικα. Λοι δεύτερον δεν χρειάζεται να Πέφτουν μόνο από το θόρμβο, από την του, τουρμπίνα. Από <laughs> ρίχνει. Πας μόνο λιώπα να βάζεις <laughs> και μετά πας και μαζεύεις. Άρα μπορείτε στην Κυπαρισσία να, να βάλετε ένας 130 να μαζέψεις ελιές. Λε, ιδανικά αν <laughs> μπορούμε <laughs> να έχουμε την ικανότητα και δεν λέω να είναι δικό μα ο καθένα <laughs> Να κάνει περιπολίες. Όπως η άλλη δήλωσε στο αεροδρόμιο ελιές, δήλωσε εσύ αεροδρόμιο στις ελιές. Κάνε το ανάποδο. Oh, ποιος θα σε χαλάσει. Ό,τι θες κάνει αυτό τον τόπο ό,τι κατάλαβες και σου λέει τι αεροπλάνο θα πετάξεις παίρνω να φέρεις εκείνη το μικρό Πιά ένα βουλευτή και πάει σε ελιές κοντά τα λοιπά <συσχε> Αν έχεις άκρη κάνεις τα πάντα Φτιάξε και ένα γραφείο ευρωπαϊκών προγραμμάτων αεροδρομίου και παρησία. Ελιά, έξτρα, παρθένα, <laughs> παρθένα, ξαπαρθενιασμένη ελιά. Επιδότηση. Ε, θα ναι. σε μπουκώσουν στην επιδότηση. Τη σε άμαζε. Στην ελιά, την αμάμη την παρήχε. Βάλε, βάλε ότι θες βάλε. βάλε ότι Εδώ και επιδοτούμε. Ο άλλο έβαζε ντομάτε. Τι χαρουπιέ να το τι βγάλει, αφού δεν έχει μακάκα χαρουπιέ. Ναι, είναι πολλά τα λεφτά, αλλά ένα έλεγχο να κάτσει Βγάλε φωτογραφία σε ελιόφυτο, να φαίνεται ότι έχει ελιέ. Έχουμε κάποια προτίμηση σε φυτό. Τι έχουμε φυτεμένα, ντομάτε. Ντομάτε πρέπει να έχουμε φυτεμένε. Να δω, γιατί σου έχω βάλει δύο θερμοκήπια και δεν θυμάμαι αν είναι και στα δύο ντομάτε ή τέλο πάντων. Και τι ντομάτα είναι, Εμεί εδώ πέρα. θα βάλουμε την κεράση. Κομμοντόρ την είπε. Κομιντόρ, ναι. Πάει είναι τότε. Άλλο το πομοντόρ είναι και κομιντόρ. Τι είναι αυτό, Είναι βγάζει σάλτσα τώρα, αμέντα έτσι το πομοντόρ βγάζει. Τώρα, άμα να μιλήσουμε Ιταλικά, να μιλήσουμε Ιταλικά. Θε να μιλήσουμε Ελληνικά. Τι Ιταλικά γέλε. Κομιντόρο λέγεται η ντομάτα αυτή. Πόσο κάνει η Δεν ξέρω. Να βάλουμε που σπουδρό. Από αυτέ τι ντομάτε είναι. Α, ναι. Λοιπόν, εδώ εμεί παίρνουμε οι Αθηναίοι, όσοι μάλλον είμαστε εκτό, και παραγγέλνουμε σε μια πιτσαρία. Και λέμε, βάλε, αυτό, αυτό και αυτό. Αυτοί πήγαιναν, έπαιρνε τηλέφωνο και του βάζα θερμοκήπια. Με ντομάτες, τι σου έχω βάλει, δεν θυμάμαι. Πόσο σου έχω βάλει. Το AI. <laughs> <In> AI. <laughs> ah, δεν είναι AI. Α, <laughs> δεν είναι AI. Δεν είναι Βάλουμε τρία θερμοκήπια με ντομάτε, <laughs> Commodore. αυτή που δεν ξέρω τι. Παίζω είναι. Στις φλακίες, τα κινητά που έχει κάτι φάρμες και τα Και <laughs> αυτοί το κάνουν Το <laughs> <σε αυτό. laughs> με, με το παιχνίδι <laughs> <Περιουσύριο> στο κινητό εδώ τι φάρμε. Ορίστε, να έχουμε. Το κέρδισα τώρα, μόλι έχω Έχω 8 θερμοκήπια. Πού τα έχει, πουθενά. Δεν τώρα στο Προφανώ πήραν ιδέε από εκεί και τι ευρωπαϊκέ. Καλέ, σε μια εβδομάδα έχει βάλει, βάλει αυτό με το πόντου με. Έχει κάνει και αυτά και φτιάχνει μιλιτζάνε. Δεν μια... χρειάζεται να σε πάνω από την ομάδα. Εγώ δεν το ήξερα αυτό το παιχνίδι με, με τι φάρμε. Είχα μια φίλη που. Μπαίνω το τηλέφωνο, του λέω. Να, να, να, να, κάπου θα πηγαίναμε. Μου λέει: Κατεβαίνω, βάζω κάτι κολοκύθια. Ναι, και εγώ νόμιζα ότι θα βάζει στην κουζίνα, να τα μαγειρέψει, κάτι να είναι στο ψυγείο. Και όχι, μου λέει: Στο παιχνίδι. Μόλι φύτεψα. <laughs> Κολοκύθια και είμαι εντάξει, τώρα θα ναι. καρπίσουν αυτά. Και αυτά τα αφήνει, είναι όλοι εδώ. Δεν αυτά παρακολουθείς. λοιπόν είναι στιγμή. με επιδότηση είναι η Αυτό Είναι μια δημοκρατία όλο το παιχνίδι. Είναι μια δημοκρατία τελικά. Το ΠΚΠ. Προχωμένη. Ο να το πούνε παιχνίδι. <laughs> Τι λέτε, <laughs> πα ο ΠΚΠ μου. Δεν μπορώ τώρα και κερδίζω. Έχω καλά, έβαλε στο αεροδρόμιο, έβαλε στους ντομάτε μου. Δεν αυτά στη ζωή. καλά, επειδή το κάνει. Στη λίμνη Κάρλα που Πριν έβαλε άλλο. Όταν πλημμύρισε, έβαλε, πατάκες, Α, έβαλε πατάτες Γιατί ναι. μπορούσε με την πλημμύρα. Ενώ πριν δεν είχε. Ναι. Είχε μπαμπάκι. Δεν είναι σύμφερο. Mm. Τα μπαμπάκι Τα τα βρέχουν η αλήθεια Γιατί να το πουλάνε, μεταβολεύει. <laughs> Αλλά μάλλον εκεί παραβράχει με την πλημμύρα. <laughs> ναι, <laughs> και ναι, και το έκανε πατάτε. Όταν... Έλεγε κανεί. Ο υπουργό το ήξερε. Ο το ήξερε. Οι παρατρεχάμενοι κλάπεζε. Χρειαζόταν να τις μαζεύσει τι πατάτε για να τι πουλήσει μετά. Όχι. Είχε ανάγκη. Μόλον χ Ωραία δουλειά όμω. Καλή είναι, εντάξει. Να, η, η βαριά βιομηχανία μα. Και λέτε φτιάξτε αυτοκίνητα, σούργελα, <laughs> στην Ευρώπη. Εδώ. Έχουμε και άλλα τηλεφωνήματα. Ο έλεγχο θα γίνει μαζί με την ΑΔΕ. Και λέω καλά τον ντ. Δεν φοβάται πι να τον κατακοπανήσει κανεί το ξύλο. Γλίτωσε την πρώτη φορά. Τώρα δεν θα την γλιτώσει. Όχι, ούτε να τον δίνουμε ούτε τίποτα. Να τον πιάσουν όμορφα, ευγενικά. Να του πούνε, κοίτα, το κάνει μία, το κάνει δύο, αυτό δεν θα περάσει καλά. Και βέβαια, όχι, όχι, πρέπει να στριμωχτεί τώρα γιατί δεν πάει άλλο. Του λέω, Γιάννη, δεν είναι 147 άτομα. Είναι 400 ψήφοι. Αύριο την άλλη μέρα, του λέω, θα μου πει πάμε ζωνιανά. Πώς θα βγούμε, του λέω, στα ζωνιανά. Με τι θάρρος θα βγω στα ζωνιανά. Τη δεύτερα έχω ραντεβού στην Αθήνα με βορίδι. Μιλήσαμε λίγο και τηλεφωνικά, αλλά με κωδικούς. Του λέω, ρε, ότι έχεις βγάλτο στον αέρα να πάει να... Τι έγινε χέστη και η φορά δαλώνει για μια έδρα του αυγενάκι να την πάρει, να πάει με την λατινοπούλου να την πάρει, να κατέβει ανεξάρτητος να την πάρει. Κανονικά η διαδικασία είναι αυτή η διότι σε διαφορετική περίπτωση φέρνουν πρόβατα από άλλα κοπάδια. Παρ' όλα αυτά, δεν τα σημάδεψαν εμπογιά σήμερα γιατί σεβάστηκαν βάστηκαν μια υπάλληλο που είπε ότι εδώ δεν το κάνουν αυτό. Σήμερα με το που τελώνει μία μάντρα, τα έπαιρναν και τα πήγαν δεξιά. Με το πουτελείων η άλλη μτρα, τα παίρναν και τα πήγαν αριστερά, τα άλλα πήγαιναν ευθεία δηλαδή. Τώρα, εδώ έχουμε το θαύμα της Κανά ναι. σε πρόβατα. Πώς έπαιρνε τα 100 από εδώ, τα καταγράφανε. Τα παίρνω, τα πάω από εκεί, τα καταγράφω και από εκεί. Mm -hmm. ε, εμένε το ευθεία μετά που λέω αυτό. Αυτό είναι παλιό βέβαια, είναι γνωστό, εγώ το ξέρω πολλά χρόνια αυτό. Το τι και. Ξέρεις, ξέρεις, Όχι, λά, ξέρεις, εγώ, πρόβατα. εγώ έχω πρόβατα. Μωρέ. Τι και μεταφέρουν. Και ότι μεταφέρουν τα πρόβατα για να δείξουν καθένα και είναι ενό τα πρόβατα ή κανενός, μάλλον. <laughs> και, <laughs> και τα περιφέρουν για να στον έλεγχο. Έχω χίλια. το κάνει πρόβατα, κάνουν βόλτα, τουρνέ. Στα τα και τα, τα <laughs> Το ροβόλιο με είναι αυτό, το, το ροβολάκι. Έτσι το κάνω. Ναι. Ωραία. Εντάξει. Εσύ έχει κουμπάρου. Τι έχει τώρα. <laughs> ναι, δεν έχω κουμπάρ. σαν το μυτσοτάκι του κουμπάρου, αλλά έχω. Α, ναι. σαν το μυτσοτάκι του κουμπάρου. Τα νέα λοιπόν. Ναι. Ναι. Ναι. Τα νέα λοιπόν έχουν φτιάξει τώρα ένα έτσι, ωραίο Σάιτ εκεί. Το κάνω και διαδικτυακό στο σελίδα. Είναι, και βγαίνουν οι δημοσιογράφοι. Θα... Περίμενε. <laughs> περίμενε <laughs> βγαίνε, <laughs> όχι, νέα λέγεται. Βγαίνουν δημοσιογράφοι των νέων ναι. και ανα... κάνουν σχόλιο. Μεταξύ αυτών είναι και ο Γιώργος Παπαχρήστο, ο γνωστό δημοσιογράφο, ο οποίο λέει, κάνει το σχόλιο του για τον κουμπάρο. Στο καθετοποιημένο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠ, δεν υπάρχουν μόνο κομματικοί δεσμοί. Υπάρχουν και εντό πολλών εισαγωγικών συγγενικοί δεσμοί για παράδειγμα ο προθυπουργός ο κύριος Κυριάκος Μιχτσότακης είναι κουμπάρος με τον Γιώργο ξιλούρι τον επωνομαζόμενο κεφράπε Τουτα τον επωνομαζόμενο κεφράπε Να σ' αξιώσει Θεός, κουμπάρε μου να'ρθείς και στα βαφτίσσα. Να σ' ο Θεός, κουμπάρε μου να'ρθείς και στα βαφτίσσα. Άιτε κουμπάρε! Η κουμπαριά αυτή είναι, ε, έρχεται από το παρελθόν. Από το 2004 συγκεκριμένα, όταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο πατέρας του Πρωθυπουργού, πάντρεψε στο Μεσαρά, σε ένα γάμο που ε, τότε χαρακτηρίστηκε το γεγονός της χρονιάς για την περιοχή τον Μανώλη Ξυλούρη αδερφό του Φραπέ Λοιπόν, αυτή η κουμπαριά εξηγεί σε ένα βαθμό και το γιατί ο Πρωθυπουργός απεικονίζεται σε ένα βίντεο ε, το 2019 Να πίνει ρακές ρακέ με τον Γιώργο Ξυλούρη Φραπέ. Κουμπάρι είναι. Ε, και τι είναι αυτό το, τι πάει να πει. Οι κουμπαριέ δεν χαλάνε για μερικά πρόβατα, ρε μα, κακά. Είναι τώρα δουλειά αυτή. <laughs> Εν και ο μπαμπάς είχε παντρέψει τον άλλο Ξυλούρη, ναι. τον αδερφό του Φραπέ. <laughs> που λέει... Αδερφός Φραπέ, ποιο είναι ο Φραπέ, <laughs> ο Νέσ. Ο Φραπέ είναι ο Γιώργο Ξιλούρι Φραπέ. Κατάλαβα. Ο Μανώλη είναι ο του Φραπέ. Πώ να τον πούμε. Οχ, <laughs> Οπότε, ο Τανίκα. Ο άλλος με ήταν... το σκύλο Φρέντο, ο άλλος ο φραπέ, ο άλλος ο Καπουτσίνος. Ναι, ποιο σκύλο Φρέντο. Ναι. ναι, λέω, λέω, διάφορα. Όλο αυτό είναι ένας σουρεαλισμός και ένας παραλογισμός, με χορό εκατομμυρίων βέβαια και κλεψιά. Το έχασε λίγο τρως αυτό, είναι και ο Κεριάκος Κουμπάρος ή ο Ποσταρίνος. Πώς, ο, με το φραπέ. Πόσοφ, ο Δεν ξέρω, το βάλουμε ακριβώ όπω το λέει ο Παπά Μπορεί να είναι επειδή ο πατέρα δεν έχει σημασία. Είναι κουμπάρι. Δηλαδή έχουν κάτσει, έχουν πιει. Ωραία, κοιτάξτε με αυτό να σου κουμπάριζε με κάποιον. Όχι. Α. Όταν είναι ο Φραπέ. Ήταν στον ΕΠΕΚΕΠΕ τότε ή γι' αυτό τον έβαλε στον ΕΠΕΚΕΠΕ. <laughs> δεν ξέρω. <laughs> Ποια είναι η σειρά. Νομίζω δεν ήταν στον ΕΠΕΚΕΠΕ. Είχα ένα πα, παράλληλο γραφείο που κάνει δουλειέ. Τι δουλειέ. <laughs> Τι δουλειέ. Φραπέδε. Τι Εξού και ο Φραπέ. Τι θε τώρα κι εσύ, Ο Κυριάκο <laughs> <laughs> Μηζοτάκη. Επειδή λένε ότι δεν ήξερε. Ναι. Ένα ειδικό το, το, το βάλαμε πριν που απέθανε. Αναλαμβάνει απέριξε. την ευθύνη ωστόσο. Ναι. Αυτό το αναλαμβάνουν την ευθύνη. <laughs> όχι, τι σημαίνει αυτό. Αναλαμβάνει όχι, και για του προηγούμενους Και κάνει, κάνει αυτό το ωραίο μικρόφωνο. Τι σημαίνει αυτό. Πότε παρετείται λοιπόν. Ποτέ. Αυτό ναι, αλλά αυτό την ευθύνη. Ποια είναι η ευθύνη. Θα παρετηθεί για το Φραπέ. Μα πόσα είναι η ανάληψη. Δεν... Το είπε. Τι θε άλλο. Τίποτα. Εδώ αναλαμβάνει και για του προηγούμενου. Και στα ΤΕΠΗ το έχει κάνει. Και εδώ ζητάει συγγνώμη για τι παθογένειες των προηγούμενων. Ναι, ναι, ναι. η παθογένειε είναι αυτοί οι η Οι προηγούμενοι είναι αυτοί οι και ο πατέρας του. Δεν υπάρχουν άλλοι προηγούμενοι. Οι προηγούμενοι είναι αυτή. Η ίδια η οικογένεια. Εδώ δεν είναι η παθογένεια. Είναι οικογένεια. Αναλαμβάνω τι ευθύνε για την οικογένεια. Ποια παθογένεια Που λέγεται παθογένεια Πού είναι παθογένεια Ή η, η οικογένεια Όταν είχε πάει πριν ένα χρόνο στο Υπουργείο Αγροτικής Αναπτύξεως Opa. Είχε πει το εξής για τον ΟΠΚΠ Ο Κυριάκος Μητσοτάκη. Να ε, ε, κλείσω τονίζοντα την ανάγκη ε, Του περαιτέρω εξυγχρονισμού δύο εμβληματικών οργανισμών ε, οι οποίοι είναι τόσο ταυτισμένοι με την ε, με τον πρωτογενή μας τομέα του ΕΛΓΑ και του οπεκεπε. Υπάρχει ένας κανόνας και θα κλείσω με αυτό, ο οποίο είναι διαπραγμάτευτος για αυτή την κυβέρνηση. Εις πράττουν, ε, στήριξη επιδοτήσεις αυτοί που πραγματικά τις δικαιούνται. και όνοι Η δεστιωρία το λέει ξέρει πολύ καλά εδώ Γιατί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με ύφο τώρα με θα παίρνουν τη στήριξη αυτοί που τη δικαιούνται. Mm. Ναι, ξέρουμε. Ακούμε και έχουμε καταλάβει. Και ονοείται. Γιατί από τότε υπήρχε έχει μια φήμη, αυτό που λε, εσύ ήξερε στο χωριό τα πρόβατα. Όλοι ξέραν, βλέπανε. Και δεν τα παίρναν όλοι όμω. Τα παίρναν συγκεκριμένοι. Δηλαδή την λαμογιά την ήξερε όλη η όλη Ελλάδα. Αλλά συγκεκριμένοι είχαν ωφέλη από αυτή τη λαμογιά. Όσοι ήταν παρατρεχμένοι, η γκρούεζε. <Πσίφι, Πίστα> ψηφίστε, κάντε μια ανταλλαγή, μια δοσοληψία, ένας εκβιασμός, εξαγορά ψήφων. <γι> γιατί αυτό ζούμε όλες αυτές τις... Αυτό αποδεικνύεται. Αυτό ζούμαστε. Αυτό ζούμαστε. δεν είμαστε Έλληνες. αν είμαστε Έλληνες, δεν είμαστε Τούρκοι. Μπράβο αυτό. καθόλου. Και το πρόβατο το θυμάσαι πως είναι στην όψη. Το πρόβατο. Ένα πρόβατο. Ε, δεν έχω βάλει και σε μαζί του, αλλά γενικώ έχω εικόνα. Με. Το ε... κουνέλι, το θυμάσαι πώ είναι στην όψη. Μια... Μοιάζουν μεταξύ των. Το... Χρωματικά σίγουρα μπορεί να τα το μπερδέψει. Το κουνέλι. Τι χρωματικά, ρε. Ε, λευκά. Αν είναι και τον κρύο όμω. Πιο κρύο. Κουνέλι, πρόβατο. <laughs> και το πρόβατο <laughs> μετά από λίγο καιρό γκριζίζει <laughs> από την βρώμα. <laughs> δεν τα έχουν και παντήριο προβάτων. Το παλίτο πλένη έχουν το κόψει. Ο στόχο τη ερώτηση δεν ήταν αυτό. Αν έχει δόντια το πρόβατο. Του στάδιναν, του στάδιναν στο χέρι, του έλεγαν ότι υπάρχουν κάποια φημοί τα οποία δεν φαίνονται ότι είναι καλά, ότι υπάρχουν, είναι προβληματικά. <κυράει> είναι πραγματικά. προβληματικά. Πρέπει να τα εξετάσουμε, πρέπει να τα αφήσουμε στο περιθώριο. Και τι γινότανε, κατευθείαν από πέμποντα. Και έρχονταν κάποιο άλλο να Και αυτή η ιστορία ανανεωνόταν συνέχεια. <σοί> Εδώ παραβιάσαμε <σοί> βασικού κανόνε τη φύση. Δηλώνανε ελαιόδεντρα στα 1800 μέτρα που δεν υπήρχαν ούτε έλατα και κάναν τα πρόβατα κουνέλια. Τα κουνέλια γίναν μια φορά το μήνα. Είλυκά. Τα πρόβατα μια φορά το, το, το χρόνο Όπω έγινε είστε... πρώτα το Κουνέλι. <laughs> Επειδή γεννά πιο συχνά. <laughs> <laughs> Γιατί θα ήθελα να στη με περι αλλάζουν όλα. Δεν αντέχω. Στη φάδο με αρνή. Θα σου βλήσουμε κουνέλι το Πάσχα. <laughs> όλα ανάποδα σε τον τόπο. Δεν μπορεί να έχουμε μια συνέπεια, ένα πράγμα. <laughs> θα τσουμπρίσω το καρότο. <laughs> Νέα δημοκρατία. Νέα δημοκρατία, τι είναι αυτό. Ταλάζουμε όλα. Δεν είπε θα τα αλλάξουμε όλα. Αυτό είναι ναι. Νέα παθογένεια, τι νέα δημοκρατία. Νέα οικογένεια. Δεν είναι παθογένεια. Κάθε φορά που γίνεται νέα δικογραφία είναι αυτό. Οπότε γίνεται. Δεν είναι νέα δημοκρατία. Να το αλλάξουν. Το Δέλτα θα μείνει. Θα δουν. Νούδου θα. Και αναρωτιόμαστε όλοι πώ η Κρήτη έγινε μπλε. Το θυμάσαι. Να πώ έγινε μπλε η Κρήτη. Όχι. Να πώ έγινε μπλε η Κρήτη. Ποιος θα περίμενε ότι θα κερδίζαμε το Ηράκλειο με 13 μονάδες διαφορά. Ποιος θα περίμενε ότι θα κερδίζαμε το Ρέθινο με 16 μονάδες διαφορά από το ΣΥΡΙΖΑ. Το Λασίδι με 18 μονάδες. Και, μένα, μου. Και, μένα, μου. και τον τόπο μου, την πόλη μου, τα χανιά με 21 μονάδες διαφορά. Oh Έτσι λοιπόν, ποιο θα το περίμενε. Ο mm. Φραπέ το ξέρα. Να. No. Ο Φραπέ και ο αδερφό του Φραπέ το ξέραν επίση. έτσι ήρθαν Υπάρχει τα τρόπος. αποτελέσματα. Υπάρχει τρόπο να κερδίσεις με 13 μονάδε και 16. Και δεν είναι μόνο η Κρήτη, είναι και άλλα νησιά ε. και άλλε περιοχέ. Αλλά στην Κρήτη το ξεσάλο μα. Τη 100. Θα πάμε σε διαφημίσει. Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε σε διαφημίσει. Ελλοφρέρα τη Πέμπτη σε λίγο εδώ.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 Ούτε οι υπόλοιποι. Εκτό και αν προσπάθησαν να τον κοροϊδέψουν και γι' αυτό του παρέτησε. Ο... Ε? Πότε, τώρα που. Τώρα. <laughs> το μάθαμε Α, μου κρύψατε κάτι, γι' αυτό δεν ξέρω. Κοιτάξτε, θα μαθαίνει από τα social media, πώ τα μαθαίνουν όλοι. Ε, ε, ναι, πού, πού θα το μάθει Ναι, οκ, okay, εντάξει. Πού θε να το μάθει. Ανακοινώσει. Μιλάει ο πίνακα. Ανακοινώσει. Λοιπόν, από την Όλγα, την ακροάτρια. Λέει. Αγαπημένη μου θύμιο. Στην Αποστόλη, ναι, το λέει. Στι 4 Ιουλίου του 1986, 22 χρονών έφερα στον κόσμο τη Λίλα. Η Λίλα γίνεται 39 ετών. 39 αύριο. αύριο γίνεται. Είναι το κορίτσι που ζει στην Αστυπάλια. Επίσης, η Λίλα είναι η αιτία που ακούει ελληνοφρένεια. Αυτό το μήνυμα μου το έστειλε Αύριο 5, μια μέρα πριν τα γενέθλιά της, Άρα, αύριο είναι τα γενέθλια. Αύριο. Το έστειλε το μήνυμα. Μην πιλέκουμε. Αύριο είναι τα γενέθλια ναι, ναι. Ναι, ναι. <laughs> Τσις τέσσερις <laughs> Μπράβο ε, Επειδή θα είμαστε μαζί Θα είσαστε μαζί με τον Αποστόλη και τα λοιπά ε, Να γίνετε πείτε χρόνια πολλά Ελευθερία είναι βαπτισμένη Το όνομα συνάδει με το χαρακτήρα της Ευχαριστώ κτλ. Χρόνια πολλά χρόνια Να τη χαίρεσε Να, να την χαίρεστε όλοι Να την καμαρώνεις Να την καμαρώνεις και αυτή να χαίρετε εσάς Και, και να είναι όντως ελεύθερη Και να, να μην δεσ θυμάμαι με τη Volkswagen Ναι, παραμένει σύμφωνα με τα δεδομένα της δημοκρατία; Ή το έχουν δηλώσει κάμπο ο βουνό Κακάς έχει, πουνέλια, έχει η Volkswagen έχει από προ... την Ελλάδα <laughs> είναι ένα, υπάρχει Έμεινε. ένα θέμα από τη Volkswagen. Την, την Αστιπάλια γίνει την εκεί. πήρα μαζί. Δεν ξέρω τώρα. Αυτή είναι η να πάρει και το νησί μα. Αλλάζει και τα μάξι, άμα φύγε, θα γίνει κάτι άλλο. Δεν ξέρω. Ζάσταβα, θα γίνει. Δεν ξέρω. Άλλη ανακοίνωση είναι ότι έχουμε βγάλει κάτι μπλουζάκι, γιατί εμεί δεν έχουμε στο στον και πέ. Κάτι μπλουζάκια και επειδή αύριο σταματάμε για σεζόν και τα λοιπά, ποιο ενδιαφέρεται να μπει στο site τη Ελληνοφρενία για να παραγγείλει και καπελάκια και μπλουζάκια γράφουν μπροστά ελληνοφρένια μεγάλο. Λέω, ναι. ναι, θα μπορούσαμε να βγάλουμε και ο ΠΚΠ κάτι ναι, που, ναι, που το κάνει Αλλά το έχουν κάνει αυτό Λοιπόν, η λύση τώρα, ποια είναι η λύση. Πάμε στις λύσεις. Η λύση, λύση είναι... Το... Α, η λύση α, είναι ε, θα την ακούσουμε τώρα τη λύση. Έχει λύση κάποιο Μπού <μιρίζομαι> που για λύση. <inefficiently> <primera> uh> όχι, όχι, όχι. Δεν ασχολείται να παρακολουθεί τους πάντε. Είναι λύση, τελική λύση. Βορείτε ή Όχι, όχι. Η λύση είναι. Τώρα είναι αυτό ο αγρόνι μου που έχει βγει. μου είναι ο αγρόνι μου. Κατά τον Χίτλερ, ο, ο αγρόνι μου. Και τον αγρόν έχεις σε κάτι πρόβατα μέσα εκεί. Πολύ ωραίο φτιαγμένο. Ποιο το κάνει, μπράβο Η η Εάν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο κόμμα στι επόμενε εκλογέ, δεν θα έχει φύγει η Νέα Δημοκρατία. Εάν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο κόμμα στι ερχόμενε εθνικέ εκλογέ, και εδώ θα σα κατοθυμηθείτε, όπω έλεγα από το 23 το ΠΑΣΟΚ θα αντέξει και δεν θα λιώσει τι μηλόπετρες, τη απλή αναλογή και μετά, και κάποιοι περιφρονούσαν και τελικά αυτό έγινε. Σα λέω ότι αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο σε ερχόμενε εθνικέ εκλογέ, η Δημοκρατία περμένει στην κυβέρνηση. Ξέρει αυτό. Ότι αν δεν είναι πρώτο, το Πασόκη, η Νέα Δημοκρατία δεν θα φύγει από την κυβέρνηση. Δεν το ήξερα. Δεν είχα σκεφτεί ότι έτσι γίνεται. Ναι, η Το λέω να το πει και δύο-τρει φορέ χθε βράδυ. Ο κουμπαράτα έλεγε. Okay. Καλή διαπίστωση όμω. Καλή διαπίστωση Και έχει και τρόπο να γίνει αυτό. Ή απλά αν δεν είναι έτσι, πρέπει αν να, ο να ο γίνει ο λαός... Καλό θα ήταν. Και... Αν ο λαό το κι Η ζωή δεν είναι δεύτερη για... Έπεσε μια μισή ίδι... μονάδα με την τελευταία δημοσκόπηση. Εντάξει, αλλά... αυτά. Ανέβηκε ο Ανδρουλάκη. Όχι, η ζωή έπεσε. <laughs> Άρα... Παρέμεινε στα ίδια ο Ανδρουλάκη. Η θετική για τον Ανδρουλάκη είναι αυτή. Ότι παραμένει στα ίδια. Με αυτά και με αυτά, βέβαια. Mm. Μπορεί το Πασοκνέμπρο το κόμμα, αν είναι Δημοκρατή, είναι στο 8. Με αυτά με αυτά πέσει. Είναι Δημοκρατία, πέσει, πέσει. Οπότε με 11 θα βγάζουμε κυβέρνηση κάποια στιγμή, φαντάζομαι. <laughs> Εκεί θα φτάσουμε. Ε, <laughs> θα γίνει το κουκουέτσι όμω κυβέρνηση. Mm. Με αυτά και με αυτά λε. Δεν είναι στο 11, αλλά είναι κοντά. Είναι κοντά λίγο να σφίξουν οι κόρε. Δεν κόλοι. θέλει και πολύ. Ναι, Αν ναι. το 11 είναι ο στόχο, το 8 το κάνουμε. 11 αμέσω. Να το κάνουμε αφού το πήραμε. Τα, δύο συναυλίε. <laughs> Τζατζάρισμα. <laughs> ένα ρεμπέκι κομίτσο. Τελείωσε. Και ένα αρχαίο. Και ένα αρχαίο φυλακιά. <laughs> Οπότε δεν θέλει και πολύ. Πρέπει <laughs> να πω, έχουμε φτάσει μια ανάσα. Ε, και ένα ακόμα ηχητικό από τον Ανδρουλάκη που μιλά για τον εαυτό του. Κλαδί σήμερα. Μου είπε κάποιο φίλο μου που έκανε διακοπέ στην Ισπανία. Συζητούσαν σε ένα μαγαζί που πήγε να φάει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που έγινε θέμα στα ισπανικά μέσα, που υπάρχει μεγάλη αντίδραση για τη μείωση των επιδοτήσεων. Δηλαδή, ξανά η κυβέρνηση μα βάζει στο κέντρο τη αρνητική δημοσιότητα τη Ευρώπη. Που είχαμε αντιμετωπίσει λοιπόν. όλα αυτά με πολύ μεγάλο κόπο. Εγώ λέω το εξή. Από μένα ο ελληνικό λαό έχει να περιμένει ένα μόνο πράγμα. Την αξιοπιστία. Μπράβο! Αυτά που λέω θα τα κάνω. Πολύ θετικό. Ναι, είναι πράγματα αυτά τώρα. Να μπορεί να, μπορεί να φας ένα τάπας. Να συζητάνε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Ισπανία. Στην Ισπανία. Να θες ένα χαμόν σεράνο. Πραγματικά. Και να μην είναι ένα θούμου μελοκοτών. <laughs> ένα θούμου ναράνχα. Χυμός πορτοκάλι. Όχι. Το Ροδάκινο. Ροδάκινο το πρότυρο. Το, το, το μελοκοτών. Το ε... Όταν είχε πάει η Ισπανία, αυτέ οι λέξει έμαθα. Σε σίγουρα, Πήγε, ήρθε με πέντε λέξει. Όπω ξέρει, του σημείται τα γερμανικά. Ναι, την περίοτα, δεν φιλετάχνει, Είναι από Είναι αποχαιντικά που έχουμε διαβρωθεί εμεί εδώ και ακούμε μόνο. Πουρλεμού, α πούμε. Και ξέρω και γαλλικά τώρα. Έτσι και στην Ισπανία. Αυτέ είναι οι γνώσει τη ξένη γλώσσα. Θεροκόλλα. Ναι, τέτοια. Οπότε πα στην Ισπανία να ξεφύγει και πέφτει πάλι στο να πέ πέ και σε παιδί και στι ελιέ. Μάθαι να δηλώναμε τι ελιέ τη Ισπανία, να πειρακατομμύρια στρέμματα. Ήταν στα πεσμένα, δεν ξέρω, για αυτό είχε νεύει το λάδι να ξέρεις. <laughs> γιατί δίνουμε στην Ισπανία. στην Ισπανία. Έτσι Αυτά από τον Ανδρουλάκη. Υπάρχει και η Αλλά Δεν είναι αυτό, είναι ότι Ανδρουλάι, Πασό ναι, κριτικός ναι, ναι. Ε, Η ευτυχισμένη και η ωραία πινελιά Στην επικαιρότητα είναι η Σοφία Βούλτεψη Πάντα είναι ωραία Πάντα είναι πάντα ωραία Είναι σε πάνελ εκεί και με τον Πέτρο Παπά Και κάπως πάει κουβέντα στο παρελθόν Η Νέα Δημοκρατία και η Πασόκα έχουν τεράστιε ευθύνε για αυτό το πελατειακό κράτο. Για να είμαι όμω δίκαιο, το Πασόκα έκανε και τρει τομέ. Το ΑΣΕΠ, το ΔΙΑΔΙΑ, τη Σχολή Δημόσια Διοίκηση. Η Νέα Δημοκρατία, κυρία Βούλτευση, μόνο ρουσφέντια έχετε στο κράτο, τίποτε άλλο. Τι λέτε, κ. Βούλτευση. Μόνο ρουσφέντια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν να του γίνετε εγώ μια κριτική. Δεν πείτε κανένα, λέω την αλήθεια. Η κυρία Βούλτευση είναι λίγο άνθρωπη. Ό,τι φτιάξαμε εμεί, ό,τι έφτιαξε η δεξιά από. Από το ΙΚΑ μέχρι όλα, το ίκα, όλα αυτά τα χρόνια το... που εσείς κοιτάζατε πώς θα αρπάξετε την εξουσία για να γίνουμε Σοβιετική Ένωση Εδώ σε μια χώρα λέτε, η οποία δούλευε Το ΙΚΑ δεν το έφτιαξε <laughs> η το έφτιαξε η Δεξιά Το ΙΚΑ είναι το ίδρυμα... Δεξιά πότε πότε, πότε ίδρυθηκε το ΙΚΑ Μετά τη δικτατορία του Σαμαρά Πότε, μετά, πότε. μετά τη δικτατορία του Σαμαρά. <laughs> <laughs> του Σαμαρά. Σου μεταξάγω, <laughs> ρε. Επειδή είπατε για το ΙΚΑ, Ελεύθερο αυτό εμπλαισίμως, Επιμεταξ... όχι. Βιδρύθηκε το 1944 ε? με τον Παναγέντου Σαρδάρη και mm. λειτουργήσε κανονικά... Μετά το τη δικτατορία, με το Μεταξάν... μετά τον, <laughs> τον πόλεμο. Όχι, το μεταξάρι. <laughs> <laughs> το 34 λες. <laughs> <laughs> το 34 ε, με τον νόμο του Παναγέντου Σαρδάρη και λειτουργήσε κανονικά το 34. Άρα ποιο τα έκανε. Κάτσε εσύ και γράψει κείμενο. Τι να πεις τώρα. Εδώ, αν το, το όλο αυτό το βάλει σε διάλογο. <σχ> δηλαδή, ξεκινάει η βούλτευση να πει ότι η δεξιά έχει κάνει έργα και αναφέρεται στο μεταξά και λέει μετά την δικτατορία Σαμαρά. Που αυτό <σχ> δεν θα το βάλει, είναι τώρα εύκολα είναι <σχ> Το βάζει ο Είναι η βούλτεψη, είναι ο παπά από τον. και συνεχίστηκε το. Και η γλώσσα πάει στην αλήθεια. Ναι. ναι. Με έναν τρόπο. Είπε, <laughs> ήταν εκπρόσωπο, κυβερνητική. Ε, του Σαμάρα, η. κάτι ένιωσε. Η Σοφία Βούλτεψη, ναι. Και συνεχίστηκε η κουβέντα γιατί πήγαν μέχρι και την ακροναυλία. Τότε λέτε ότι είστε χαρούμενοι για την ακροναυλία. Τότε. Και τι τα. λέτε κυρία, εκείνη την εποχή υπήρχαν δύο στρατόπεδα αυτοί που θέλουν να μας πάρουν Σοβιετική Ένωση Το 1934 κύριε Βούλτεψη Γιατί είχαν αρχίσει, να λυσάνε, γιατί είχαν αγγήσει να Πόσο! Ήταν οι ακροναυπλιώτες ήδη μέσα, πλάκα μου κάνετε Επειδή έχω μεγαλώσει σε σπίτι που ξέρει, όχι Επειδή έχω μεγαλώσει σε σπίτι που ξέρει, αφήστε το αυτό Δεν κατάλαβα μόνο αυτό τι θέλει να πει Ποιοι λυσούσανε και πώ μπλέκουν και οι εκρονοφουλειώτε και πού μέσα ήταν, στη φυλακή προφανώ. Αλλά γιατί το αναφέρει αυτό, δεν κολλάει. Το μυαλό τη βούλευση. Κάνει οι νευρόνε, κάνουν συνδέσει. Αυτονομούνται οι νευρόνε. Δεν είναι να Κάνω το... ό,τι θέλω. Θα το χωρέψω. μυαλό τη βούλευση δεν είναι εκεί για να βγάλει ηρμό. <χω> <χω> <χω> δεν έχει σημασία. Δεν καλείται γι' αυτό η βούλευση. <χω> <χω> <χω> δεν θέλει και κανεί τη βούλευση γι' αυτό και καλώ. Ναι, ακούμε λέξεις στη σειρά Ναι, κάνεις ρόγια, ιστερίες okay, Έχει ένα βασικό ιστό Ξεκάρουμε και το μαλλί ναι. Μα, μα, μα. Κουτσα, κουτσα. Κα, Καλά περνάμε ναι. Και μέσα εκεί λέει και κάποιες αλήθειες Τα μισά είναι αλήθεια, τα άλλα μισά είναι Και αυτό μόνο την δικρατορία Σαμαρά, είπα άλλα αλήθεια Ναι, μετά παρακάτω Το Επάστε το ίδρυσε η, η δεξιά Η yeah. δεξιά το ίδρυσε φυσικά. Φυσικά. Φυσικά. Όλα τα Όλα δεξιά τα Κυρία. Κύριε Παπά το 1934 Λαϊκό τέσσερα. κόμμα ήταν Το 1934 Αρθέτε, Αν θέλετε να το πάτε σε άλλη να το πάτε Να το πάτε, δεν ναι, έχω κυβέρνηση είναι σανδάρισε Φιλελεύθερος ήταν Φιλελεύθερος ήταν Άλλο ήταν λαϊκό κόμμα Ήταν, Ήταν δεξιός ο Ελευταίριος Πενιζέλος Ήταν ο, ο, ο, Βενιζέλος Βενιζέλος. ο Γιώργος ο Παπανδρέου Ήτανε δεξιό. Και ο αντικομμουνιστής από τον Γιώργο το Παπανδρέου το Γεώργιο Κυρία Βούλτισο ο, ο πατέρας σας τα Βλέπει αλήθειε. Κούμε <laughs> πράγματα. Η αντιβούλευση <laughs> είναι ωραίο είναι αυτό. Η ιστορική αναδρομή έτσι, για ρεθισμού. Να λάβουμε για να το ψάξουμε περαιτέρω. Αυτά με τη βούλευση. Το ΙΚΑ και τη δεξιά και τα έργα τη δεξιά και τη δικτατορία Σαμαρά. μαρά. Ωραία. Να τα κρατήσουμε. Θα ήταν να μείνει μάθημα ιστορία. Καλό καλοκαίρι. Θα συνεχίσουμε ναι, ναι. με μάθημα ιστορία. Όμω θα έρθουμε στο 15, ναι. Κρίνουμε 10 χρόνια φέτο από τέτοιε μέρε. Ειδικά. Η μερίδα στην καθημερινή έγινε ή όχι ακόμα τώρα που είναι κάτι με το Τζίπλο. Με τη Μέρκελ το. Έγινε ότι ο βράδυ θα δούμε τη συνέντευξη τη Μέρκελ. Να. Αλλά πριν πάμε στη συνέντευξη τη Μέρκελ στον Παπαχελά, η κυρία Γεωργασίλη ήθελε και αυτή να μα κάνει μάθημα ιστορία, να θυμηθούμε τι έγινε το 2015. Όπω δεν κορόιδεψε και τη Μέρκελ και το λέει η ίδια, <ΣΣΣ> με τον ίδιο τρόπο δεν κορόιδεψε ποτέ τον ελληνικό λαό. Ξαναπήραμε τότε ως κυβέρνηση την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού και συνεχίσαμε σε ένα επιτυχημένο πρόγραμμα, διότι ξέρετε αυτό το οποίο ήταν το ερώτημα του δημοψηφίσματο και το οποίο δεν ήταν όχι στο φυσικά το ερώτημα του δημοψηφί... δημοψηφίσματος ήταν ναι στο σχέδιο στο πακέτο γιούγκερ τότε mm -hmm. το οποίο πακέτο γιούγκερ ήταν ένα πολύ σκληρό μνημόνιο από το οποίο η χώρα φαινόταν ότι δεν θα μπορέσει να βγει ποτέ ε, και βεβαίως Η διαπραγμάτευση αυτή έφερε ένα μνημόνιο. Mm. Αυτή ήταν η αλλαγή, βεβαίω, και στην δική μα πολιτική και στην στρατηγική του Αλέξη Τσίπρα. Όμω αυτό το μνημόνιο ήταν ένα μνημόνιο το οποίο στήχιζε 20 δι λιγότερο από το πακέτο Γιούγκερ. Μπράβο! Είναι μεγάλο ψέμα το τρίτο αχρίαστο μνημόνιο και το οποίο κλπ με τα 100 δι και πόσα έχουν λεχθεί για όλο αυτό. Είναι 20 δι λιγότερο. Μπράβο! τώρα για να μην σας τα αναλύσω όλα τα νούμερα έγραψε και ένα εξαιρετικό άρθρο ο Δραγασάκης στις τελευταίες μέρες που το αναλύει όλο το οικονομικό κομμάτι άμα έχει γράψει ο Δραγασάκης θα πολύ καλό τι λέει εδώ Ότι πρώτα δεν είπε ο τσίπρα στο λαό, όχι. Τον κατηγορεί κανείς, κανείς. για κολοτούμπα. Και αυτός δεν ήξερε, αυταπάτες είχε. Ναι, μπράβο. Ναι, μπράβο. Αυτό, μπράβο. Το, μπράβο. Όπου τη λέω με τσοτάκης και τα άλλα, λέει Τι λέει τώρα, τώρα, μόνο η ζωή κολλημένη. Ναι. Ε. Και λέει εδώ ότι δεν ήταν 20 δις λιγότερο από το μνημόνιο του Γιούγκερ. Πόσο δηλαδή. Κάτι λιγότερο πάντως. Ναι, πόσο. Τόσο. Ναι, δηλαδή λέει ότι είναι 20 δι. Άρα φέραμε το καλύτερο μνημόνιο, αυτό μα λέει Γιώργο Βασίλη. Ναι, ότι έχουμε πιο, καθέμι, αυτοί, που, πιο αριστερό. αυτοί που όταν του λέγαμε θα φέρετε μνημόνιο, μα μας κατηγορείτε και θέλετε τη ναι, δεξιά αυτό, αυτό, και είστε δεκανίκια. Και δεν θα φέρουμε ποτέ μνημόνιο. Α, α, αυτοί, γύρω Βασίλες, Αυτή η Βασίλη. ένα καλύτερο μνημόνιο ναι, ναι, ναι, ναι. και καμαρώνουν γι' αυτό. Mm -hmm. Περνάνε από τον καθρέφτη, φτύνονται. Σε όταν βλέπουν μούρη του. Μπορεί να μην περνάνε. Δεν περνάνε από καθρέφτη. Εντάξει, Γιατί πάει αυτόματα η χλ Οπότε η Μέρκελ λοιπόν το βράδυ, θα τη δούμε στο μπαχελό, θα προβληθεί, λέει το εξή. Φτάνω λοιπόν σε εκείνο το περίφημο τηλεφώνημα που έχετε εσεί, ο Φρασουά Αλάντ και ο Αλέξη Τσίπρα, το βράδυ τη Παρασκευή, όταν εξαγγέλει το δημοψήφισμα. Μα είπε το αποτέλεσμα αυτή τη συζήτηση είναι να εξαγγελία ενό δημοψηφίσματο. Οπότε του είπα, μα ποια είναι η σύσταση η δική σα, του κόμματο δηλαδή, και τη κυβέρνηση προ το ελληνικό κράτο. Μα φυσικά όχι, να ψηφίσουν όχι δηλαδή. Εκεί πραγματικά έχασε τη φωνή μου, έμεινα άφωνη. Και είπα, α. Αυτό ήταν. Πάρα πολύ γρήγορα μετά Τελειώσαμε το τηλεφώνημα Είπα ότι έχω τώρα μια, Ένα διάγγελμα στην τηλεόραση Κλείνει λοιπόν, μου λέει ο Ολάντ, και τώρα. Οπότε ξεκινάει μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος για την Ελλάδα, όπως ξέρετε, capital controls, διότι απλά η υπόλοιποι, τα υπόλοιπα μέλη της Ευρωζώνης ήταν, είχαν ήδη την αίσθηση ότι απλά αυτό δεν θα λειτουργήσει. Δεν γίνεται να διαπραγματευόμαστε μια ολόκληρη νύχτα και μετά το αποτέλεσμα να μην ισχύει. Αυτά λέει Μέρκελ. Τα... τα παίξαν στο Δελτίο Edition του Sky, ε, έμεινε άφωνη κι αυτή, γιατί τη είπε ότι θα προτείνει όχι. Πού να ξέρει Μέρκελ, έμεινε άφωνη εδώ, δεν είχε καταλάβει ότι το όχι θα το κάνει, ναι, με την ίδια ευκολία. Τι, τι, τι ανησύχησες καλύσεις, Μέρκελ και μου και, τι. και παίρνει τον Ολάντ μετά και του λέει τι θα κάνουμε με αυτόν εδώ, δεν όλα αυτά δεν είχε καταλάβει, έτσι πήρε πέντε μέρες, να καταλάβει <Κι> ότι το όχι θα γινόταν ναι, ναι. καμία ανησυχία. Μετά έγινε η Μαντά Μέρκελ και τι ωραία που είναι και την είχα υποτιμήσει θυμάστε τι ώρα που έλεγε τα αν την από κοντά πως ευλήντη πέρασε και το μνημόνιο κόψαν και το νεκά. δώσανε και τα αεροδρόμια βάλανε και καζίνο παντού στη χώρα έκαναν ακριβώς ότι ήθελε η Μέρκελ και ότι ήθελε και ο Σόιμπλε το καλύτερο δουλάκι Αποδείχθηκε ότι ήταν η αριστερά αυτού του τύπου και πρόσφερε και πέρασε μέτρα που δεν θα τολμούσαν οι άλλοι να τα περάσουν γιατί είχαν ξεφτίσει τέλειω. Και έστω στον δρόμο ξέρετε ένα με 10 μονάδε <Κι> διαφορά. Αυτούμε, αέρα, να έχει να μα κουνιέται τώρα. Αυτό ακριβώ. Και να γίνουν οι Οπεκεπέντε και όλε οι άλλε λαμογέ όλα αυτά τα χρόνια και να μην κουνιέται φίλο. Αυτό. Κύριε Μέρκελ, μου μην ανησυχεί. Επιστροφή στην κανονικότητα, έστω. Μια χαρά. Και επειδή είναι καλοκαίρι και τελειώνει η εκπομπή τώρα εδώ και θα πάμε στο μαγκαζίνο με τον Γιώργο Πιχαίρο. Θα βάλουμε παρέω. <ο <ο Aa, ναι, ωραία. Φόρα το παρεό, Χρήστο, το Χριστό φόρα hmm και στο παρεό, Μία ο ρίδες που μπήκε μέσα να γίνει αλλαγή βάρδιας εδώ. και αλλαγή Ναι. Πάρε τη Χριστίνα. Πάρε τη Χριστίνα δεν το χρειάζεται. Θα πάει το άλλο στούντιο. Και πάμε να το χορέψουμε. Γεια σας. Του του του. Του του του. Θα καταβάλει το σύνολο των ενισχύσεων. 120.000 ευρώ για ανύπαρκτα ελαιόδανδρα μέσα στο Σοφία. Πάμε στη θάλασσα!